Ιερό Ναό Παναγία Λαοδηγήτρια, Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 22 Μαρτίου 2010. Στο όνομα του Πατρό και του Ιρκτογύπνεύματο, Βασιλεύ Φουράνη, η παράκληση του νεύματο Αλήθεια, ο Παντακούπαρο και τα Πάντα πληρών, Θησαυρό των Αγαθών και Ζωή, Χορηγό, Έλθα και Σκίνουσον, Ενημείν και Καθάρισον, Ιμάν Σαββά, Σκυρίδε και Σώστον, Εκθέρε Ψυχάσιμων. Καλησπέρα. Θα συνεχίσουμε λίγο από αυτά που διαβάζαμε την εβδομάδα από τον Άγιο Χρυσόστομο. Σχετικά με την επιστολή που έστειλε στον μοναχό Θεόδωρο για, τον, για να τον οδηγήσει σε μετάνοια, να τον οδηγήσει, να τον εμπνεύσει, να επιστρέψει από την κλίση την οποία έχει επιλέξει. Σε δύο άξονες στρέφεται ο Άγιο Χρυσόστομο ε, στην επιστολή αυτή. Ε, από τη μια να εμποδίσει τον άνθρωπο από την απελπισία, την απόγνωση εξαιτία των αμαρτιών και από την άλλη να τον ε, βοηθήσει να αποφύγει τη ραθυμία. Δύο είναι οι που συναντάει η ψυχή. Η μία, όπως είπαμε και άλλες φορές, είναι η ραθυμία, η ακηδία η πνευματική τεμπελιά που οδηγεί στην λύθιν οδηγεί στην αγνωσία και στην αποσία της αγάπης γιατί θα δούμε κάπου, ένα σημείο αργότερα αν προλάβουμε ότι ε, η γνώση είναι που οδηγεί στην αλήθινη την αγάπη επομένως η ραθιμία οδηγεί στην λύθιν η λύθη στην αγνωσία και η στην τη αγάπης <coughs> και προσπαθεί ο Άγιος Χρυσόστομος να προλάβει τον πρώτο εγκίνδυνο που είναι η ραθυμία <coughs> και ο δεύτερος κίνδυνος είναι η απόγνωση, η απελπισία <coughs> είναι δύο θηλιές που θέτει ο πονηρός στην ψυγή του ανθρώπου και μας οδηγεί από το ένα άκρο στο άλλο, είναι ένα δίπολο όπου ο άνθρωπο δέχεται τις επιδράσεις του πονηρού. Από τη μία σου λέει ότι είσαι χαμένος και από την άλλη ότι είσαι άγιος, είσαι εξασφαλισμένο για σωτήρια. Από τη μία σου λέει ότι είσαι χαμένος, άρα οδηγήσε την απόγνωση, άρα και από την άλλη σε οδηγήσει σε μια βεβαιότητα σωτηρίας και αγιοσύνης που σου οδηγεί στην αραθυμία. Αυτούς του δύο βρόγχους, αυτούς του δύο κινδύνους, αυτοίς δύο θηλιές, προσπαθεί ο Άγιος Χρυσόστομος να βοηθήσει την ψυχή να αποφύγει. Και λέει, «Και μη μου είπες ότι αυτά είναι μόνο διά εκείνους που είναι ο λίγων μόνον αμαρτωλοί. Αλλά σπάρουμε, λέει, έναν εξ εκείνων που είναι πλήρης κακίας. Και που κάνει όλα όσα τον αποκλείουν από τη Βασιλεία των Ουρανών. Και αυτός, ας προέρχεται όχι εξ, ε, εκ των εξ αρχής απίστων, δηλαδή να μην πάρουμε κάποιον ο οποίος ήταν άπιστος και αρχίζει να εμπνέεται, αρχίζει να μπαίνει σε μια διαδικασία πνευματική πορείας, αλλά λέει από αυτού που ήταν βαπτισμένοι και είχαν επίγνωση. Αλλά από τους πιστούς και από εκείνους που έχουν προηγουμένω ευαρεστήσει τον Θεόν στερα, δεά γίνει πόρνο, μυχό, αρσενοκίτη, κλέπτη, μέθησο, υβριστή και τα παρόμοια. Ούτε και τούτον εγώ λοιπόν θα τον συγχωρήσω να απογοητευθεί δια την σωτηρία του. Έστω και αν έχει φτάσει ει βαθύν γύρα, με τόσο μεγάλη και ανίποτη κακίαν. δηλαδή ακόμη και ο άνθρωπο να φτάσει σε αυτό το έσκατο. Τη κακίας και να είναι σε βαθύ γύρα, λέει ούτε αυτό θα συγχωρήσω να ε, οδηγηθεί να απογοητευτεί για τη σωτηρία του. Μια ψυχή η οποία έχει την δύναμη να μην απογοητεύεται για τη σωτηρία του είναι μια αδρία ψυχή. Είναι μια ταπεινή ψυχή και αυτή η ψυχή έχει τις δυνατότητες θεραπείας ποια, ποια είναι η ανδρεία ψυχή είναι η ταπεινή ψυχή ποια είναι η ταπεινή ψυχή αυτή που δεν απογοητεύεται αυτή που αποδέχεται για τον εαυτό της οποιοδήποτε μέτρο αμαρτίας και, και κακίας άλλο κανείς να συμφωνεί με την αμαρτία να ταυτίζεται μαζί της και να είναι την ομοιοποίη Άλλο κανείς να νομοιοποιεί την αστοχία, την πλάνη, την εκτροπή και άλλο κανείς να έχει συνείδηση του προβλήματος. Όμως ανδρία ψυχής είναι αυτός ο οποίος ε, δεν απογοητεύεται και ποιος είναι αυτός είναι ο ταπεινός. Αν η ψυχή ταράσσεται με τη μνήμη των αμαρτιών της είναι τη μνήμη των κακών της λογισμών, η ταραχή αυτή είναι δείγμα αφροσύνης, είναι δείγμα μη σοφίας και συνέσεως. Γιατί ακριβώς δεν κατανοούμε πού επενδύουμε, πού στηριζόμαστε, ποια είναι η δυνατότητα αλλαγής μας, από πού εξαρτούμε την, αλλα... την αλλαγή μας. Συνεπώς ο άνθρωπος ο οποίος πανικοβάλλεται, ταράσσεται, ανησυχεί και δεν έχει ειρήνη λογισμών εξαιτία των αμαρτιών είναι μια ψυχή που απιστεί, που δεν πιστεύει στον Θεόν, που αγνοεί την χάρη του Θεού και πιστεύει στον εαυτό της. Λοιπόν, αυτή η ψυχή λοιπόν, οδηγείται στην απελπισία και στην απόγνωση. Αυτά εξωτερικά φαίνεται να μπερδεύουν τον άνθρωπο γιατί συλλαλώς έκανε τέτοια πράγματα... Και να μην στενοχωριέται. Κάνουμε τέτοια πράγματα και δεν θλιβόμαστε. Μα τι στο καλό. Δηλαδή όλα τα σοπεδώνουμε. Φαινομονικά έτσι είναι το πράγμα. Και μπορεί να σημαίνει και αυτό το πράγμα. Αλλά αν μιλούμε για έναν άνθρωπο που έχει συνείδηση του λόγου της ζωής του και του λόγου της ύπαρξης και βλέπει στα σοβαρά τα πράγματα και παίρνει στα σοβαρά τον εαυτόν του αυτός ο άνθρωπος οφείλει να μην απογοητεύεται και είναι ένδειξη πίστη είναι, δε, είναι ένδειξη ταπεινώσεως. <coughs> λέει, ούτε και τούτον εγώ λοιπόν θα το συγχωρέσω να απογοητευτεί για τη σωτηρία του, έστω και αν έχει φτάσει εις γύρας, με τόσον μεγάλην και ανείπω την κακίαν. Και συνεχίζει, διότι λέει, η, βεβαίως, η το πόσο η οργή του Θεού, με το δίκαιόν του θα έφθανε κανεί εις απόγνωση επειδή δεν θα είναι δύνατο να σβήσει την φλόγα την οποία ίναψε με τα τόσο μεγάλα μαρτήματά του. λοιπόν ήταν πόσος του Θεού η οργή του, η τιμωρία δηλαδή, πραγματικά δικαίως ο άνθρωπος θα ανησυχούσε και θα απογίνωσκε. Όμως τι συμβαίνει, επειδή όμως είναι χωρίς πάθος ο Θεός, είναι απαθής ο Θεό Είτε βασανίζει, είτε τιμωρεί. Δεν το κάνει με οργή αλλά με πολλή φροντίδα δί και φιλανθρωπία όπως ο γιατρός δηλαδή όταν έχουμε κάποια ασθένεια και χρειάζεται επέμβαση χειρουργική να γίνει κάτι που είναι επώδυνο όμως κανείς δεν ε, αντιδρά στο γιατρό δεν κατηγορεί το γιατρό ότι είναι φιλάνθρωπος, αλλά αντιθέτως δε το αποδίδει τιμή και τον ευχαριστεί για τον τρόπο που λειτουργήσε, ο οποίος είναι θεραπευτικός για το σώμα. Με τον ίδιο τρόπο, λοιπόν, και οποιασδήποτε χειρουργικές επεμβάσεις του Θεού δεν είναι έκφραση ενός πάθους του Θεού, της οργής του, για να εκπληρώσει ένα μέτρο δικαιοσύνης, ας υποθέσουμε. Αλλά ακριβώς είναι το μέτρο της φιλανθρωπία του Θεού. Δια το λέει, πρέπει να έχει κανείς μεγάλο θάρρος και πεποίθηση στη δύναμη της μετανοίας. <κοί> Πράγματι, τους κατ' αυτού αμαρτάνοντας δεν τιμωρεί διαλογαριασμόν του όσοι λέει αμαρτάνουν εναντίον του Θεού δεν τους τιμωρεί για λόγου του για να προστατεύσω τον, τον εαυτόν του Θεός καθ' ό,τι λέει η Θεία φυσις καμία βλάβη δεν πανθαίνει αλλά αποβλέπουν εις το συμφέρο μας και δεν εμείς φτάσουμε εις μεγαλύτερας διαστροφάς σκεπτόμενοι την περιφρόνηση και παραθεώρησή του. Δηλαδή, ο Θεός δεν του κάνει για λόγο του για να προστατεύσει τον εαυτό του, αλλά θέροντας να θέσει ένα μέτρο στον άνθρωπο, να τον προστατεύσει τον άνθρωπο, να τον, τον, άνθρωπο, να τον διαφυλάξει, του εμφυτεύει μέσα στη συνείδηση τη συστολή των φόβων. Γιατί είμαι ανώριμοι, είμαστε ανώριμοι και δεν καταλαβαίνω ότι ο Θεός είναι η ζωή μας και άρα το συμφέρο είναι ο Θεός η χαρά μας είναι ο Θεός ο θησαυρό μας, δεν το συνειδητοποιούμε δεν έχουμε αυτή την οριμότητα δεν έχουμε αυτή την ελευθερία που έχουν τα τέκνα του Θεού γι' αυτό τον λόγο μέσα στην πτώση μας μέσα στην ανοριμότητά μας βάζει τον φόβο βάζει την απειλή την τιμωρία την, την, την όχι για να μας τιμωρήσει αλλά για να μας προστατεύσει και να διαφυλάξει την δυνατότητα να έχουμε σχέση μαζί Του. Γιατί αν περιφρονίσουμε τον λόγο Του, αν περιφρονίσουμε το θελήμα Του, αν περιφρονίσουμε αυτά τα όρια του Θεού, τότε η ψυχή εξασθενεί, αρρωσταίνει και δεν μπορεί να αφομοιώνει τις αλήθειες του Θεού. Κουράζεται η ψυχή. Δεν είναι απεριόρισες η δυνάμιση της ψυχής. Τι κάνει η αμαρτία. Κουράζεται η ψυχή την αποχαυνώνει και χάνεται η ζωντάνια της ψυχής, η νεότητα της ψυχής. Παλιώνει, γερνάει η ψυχή και δεν αντιλαμβάνεται. Και δέχεται λόγω του Θεού και σαν αποχαυνωμένος ο άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται τον πλούτο, την ουσία, το περιεχόμενο του λόγου του Θεού. Και αυτό γιατί χάλασε ο εσωτερικός μας μηχανισμός που δεν μπορεί να αφομοιώνει θεραπευτικά το λόγο του. Και χρειάζεται λοιπόν να αποκατασταθεί ένα μέτρο, να εξηγιανθεί ο άνθρωπος, να αποκαταστηθεί συνείδησή του. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, διεγείρει σε μας ο Θεός, διά της απειλής, διά του φόβου, αυτήν τη συνείδηση, εξηγένει τη συνείδησή μας για να μπορούμε να διακρίνουμε πού είναι η ζωή και πού είναι ο θάνατος η ιστορία του ότι υπάρχει μία άνεση, ο Θεός είναι αγάπη και άρα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα σαφώς είναι αγάπη ο Θεός αλλά δεν είναι μια αγάπη που υπηρετεί την πτώση μας δεν διακώνει την αμαρτία μας θεραπεύει την αμαρτία μας και αν ο άνθρωπος με το πρόσχημα αυτής της αγάπης εμένει στην παραθεώρηση του Θεού ως των θησαυρών τη ζωής του και θέτει ως θησαυρών τη ζωής του άνθρωπο άνθρωπος το θέλημα του το ίδιο το φύλλο αυτού το του θέλημα τι κάνει είναι ανίκανος στο να αφομοιώνει την χάρη του Θεού και του Θεού και ο άνθρωπος σαφώς κάνει θέλη δεν, δεν, δεν τον εχθρέυεται ο Θεός αλλά δεν μπορεί να αναγνωρίσει στο πρόσωπο του Θεού την αληθινή ζωή την αγάπη των πλούτων, της χάριτος και της δόξας του που έχουμε ανάγκη και ο άνθρωπος έτσι σε μια κατάσταση αγνωσίας. Αλλά αποβλέπω λέει, στο συμφέρο μας και δεν να φτάσουμε εις μεγαλύτερας διαστροφάς σκεπτόμε την περιφρόνηση για απαραθεωρησή του. Διότι όπως εκείνος, <coughs> τι ωραία που το λέει εδώ, διότι όπως εκείνος που απομακρύνεται από το φως εκείνο με, ουδόλος το βλάπτει, δεν βλάπτει το φως. Τον εαυτόν του όμως βυθίζει η πυκνός σκότος. Έτσι και εκείνος που συνήθιε να περιφρονεί την πανίσχυρον εκείνη δύναμη κάτω δεν βλάπτει αυτήν ζημιώνει όμως τον εαυτόν του πάρα πολύ. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι σε αυτό. Νομίζω είναι τόσο ξεκάθαρο το λέω, ο Άγιος Χρισός Να δούμε παρακάτω τι λέει, πώς θέτει και πρακτικά αυτό. Ας πούμε, μας λέει να μην πέσουμε σε απόγνωση, να μην πέσουμε σε απελπισία. Και σταυτόχρονα προσπαθεί να μας φέρει σε συνέστηση και πρακτική αφύπνιση. Να αφυπνιστούμε πρακτικά. Και μας λέει τον τρόπο πως να ποτινάξουμε από πάνω μας το βάρος των αμαρτιών που μας οδηγεί στην ραθυμία. Όταν βαραίνεται η ψυχή του ανθρώπου από τα πολλά λάθη, τότε είναι τόσο κουρασμένος που δεν έχει τη δύναμη να ελπίσει σε κάτι καλό που έχει μέσα του και να προχωρήσει. Και σε αυτό πάλι με έναν πολύ διακριτικό τρόπο μας αναβα... ανεβάζει ο Άγιος Χρυσόστονος και μας δίνει αυτή την οδόνη. Λέει, μας υπεσκέ... υπεσκέλησε ο διάβολος και μας ενίκησε. Ο πρώτος πληθυντικός δείχνει ο άγιο κάτι πολύ ουσιαστικό. Ενώ αναφέρεται στον Θεόδωρο, Αναφέρεται σαν είναι ένα κομμάτι. Δηλαδή σαν έχουν μια ενότητα. Δεν είναι υπόθεση αμαρτία του ενό και δεν είναι δική του. Δεν είναι υπόθεση ο πόνο αυτού που αμαρτάνε και δεν είναι το αγίχριστο μου. Αυτό είναι ένα ήθο. Δηλαδή είναι κάποια απλά πράγματα που χρειάζεται να έχουμε στοιχειώδη λεπτότητα να τα καταλάβουμε και να μα συγκινούν. Δεν λέει, σε υποσκέλισε ο διάβολο. Εμεί ακούμε σήμερα και λέμε κηρύγματα. Βρέω αμαρτώλο ο, ο κόσμο. Γιατί ο κόσμο αμαρτώλο είναι από τη δική μα αμαρτία. Εμείς είμαστε ξέχωρι από τον κόσμο τη θοράς, τη αθεία, τη πτώσεως. Δηλαδή αυτή η συνείδηση που υπάρχει στην Εκκλησία είναι το πλέον αντιεκκλησιαστικό φρόνημα. Γι' αυτό ο κόσμος δεν εμπνέται, δεν σημερίζεται ο κόσμος ότι είμαστε ένα πράγμα και ότι και στην πτώση του είμαστε παρόντες και στον πόνο του είμαστε παρόντες γιατί και εμείς την ίδια πτώση ζούμε, την ίδια αμαρτία ζούμε και δεν μπορεί να υπάρξει για μας ένας ατομικό παράδεισος. Εάν ξεχωρίζουμε λοιπόν των αμαρτωλών των πεσμένων άνθρωπων από τον εαυτό μας από το είναι μας τότε πρώτα εμείς πάσχουμε και είμαστε σε χειρότερη πτώση για ποιον λόγο γιατί αυτός που αμαρτάνει το βλέπει κάποια στιγμή θα έρθει σε συνητριβή σε μετάνει και σε συνειδητοποίηση αν όμως εμείς θεωρούμε ότι δεν είμαστε σε πτώση και άρα είμαστε εντάξει και ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας από τον άλλον τότε πραγματικά αυτό είναι Καταστροφή, γιατί άλλο να λέμε ότι είμαστε του Θεού και άλλο να λειτουργεί ενεργά η χάρη του Θεού μέσα μας. Λοιπόν, δείκτης πραγματικής σχέσης του Θεού είναι αυτή η κουβέντα. είπε δηλαδή, ο διάβολος και μας ενίκησε. Μα εσένα νίκησε, τον Θεόδωρο νίκησε. Μα τι σημαίνει να είμαστε. Λοιπόν, πρέπει να γερθώμεν. Μα αυτό θα σηκωθεί, εσύ σηκω, μαζί του θα σηκωθούν μαζί του θα κάνω τον αγώνα, μαζί του θα προσπαθήσω και να μην παρασυρώμεθα δεν του λέει να είμαι παρασυρθεί για να τον προσβάλλει να μην παρασυρώμεθα είναι απλά πράγματα που εμείς θα περνούμε ακόμη και στις σχέσεις της καθημερινής τη συζυγίας, της φιλίας αν είχαμε αυτή τη λεπτότητα αυτή την ευγένεια, αυτή τη διάκριση η οποία δεν είναι υπόθεση παιδείας καλών τρόπων αλλά είναι ενός ήθου που ακούει στην αίσθηση ότι είμαστε σε ενότητα με τον άλλο και όχι εξεκομμένοι από τον άλλο. Δεν είναι υπόθεση μια τυπική συμπεριφοράς που μας έμαθαν καλών τρόπο οι γονείς μας ή γιατί μεγαλώνουν σε ένα καλό περιβάλλον μιας καλής αστικής οικογένειας, αλλά κυρίως είναι ένα ήθο ότι νιώθουμε ότι είμαστε ένα με τον άλλο. Λοιπόν, και αυτή η λεπτότητα, αυτή η εσωτερική κατάσταση μας γεννά μια λεπτότητα και μια διάκριση. Λέει και να μην παρασυρώμεθα και κατακριμίζομενε αυτούς και στα τραύματα που εδέχθημεν από εκείνον, να μην προσθέσουμε και εκ της δικής μας αμελίας. Άλλα. Διότι και ο μακάριος Δαβίδ έπεσε στο ίδιο παράπτωμα. Ιστο και εσύ τώρα. Στο παράπτωμα της Μηχία. Εδώ ο μοναχός έπλεξε με την Ερμιόνη. <laughs> δηλαδή τον φο... και, και, και, και τι λέει άλλα και εις, εις άλλων εν συνεχεία, δηλαδή των φόνων. Τι συνεβεί όμως, έμειναν στην πτώση του, δεν γέρθηκε αμέσως πάλι και δεν παρετάχθη, δει να αντιμετωπίσει πάλι τον εχθρών. Τέτοια δεν είχε η στον των του, ώστε και με τον θάνατον έγινε προστάτης των απογόνων του. Αυτό βεβαίως είναι το παράδοξο τη πνευματικής ζωής δηλαδή όχι απλώς να γίνεται ανεκτός ο αμαρτωλός στην εκκλησία δηλαδή στην εκκλησία ο αμαρτωλός δεν γίνεται απλώς ανεκτός αλλά ο αμαρτωλός που μετανοεί μπορεί να γίνει και άγιος και να είναι προστάτη μας αυτό είναι το, το, το, το, το, το, το παράδοξο και παρδαλών δηλαδή διά της μετανοίας διά της όχι απλώς αποκαθίστε και λέμε εντάξει θα σε δεχθούμε. Αλλά μπορεί να γίνει και ο Άγιος μας και ο Προστάτης μας. Αυτό είναι η υπόθεση αγιότητος. Γιατί ακριβώς τι συμβαίνει. Η αγιότητα δεν είναι κατόρθωμά μας. Δεν, δε, δε, δεν είναι ανταμοιβή μας για κάποια κατορθώματά μας. Ότι να φτάσαμε σε μια κατάσταση ωραία. Αλλά η αγιότητα είναι η ένωση με τον Θεό. Δηλαδή να παραδεχθούμε και να βιώσουμε ότι η ζωή Του είναι η ζωή μας και η χαρά μας είναι ο Θεός και κοινωνούμε του Θεού αυτό δεν εξαρτάται αν είμαστε αμαρτωλοί αν δεν είμαστε, αλλά αν θέλουμε και αν βεβαιωθήκαμε και αν αποφασίσαμε ότι αυτά είναι η ζωή μας μπορεί να είσαι ο μεγαλύτερος αμαρτωλός παραδέχθηκες ότι τίποτα δεν γεμίζει τη ζωή σου και αυτό που στη γεμίζει ο Θεό, τότε σε κοντάει στην αγιότητα Μπορεί να μείνει καθόλου αμαρτωλό. Να είσαι ένα καλό άνθρωπο και να μην έχει διαπράξει φοβερά εγκλήματα, αλλά να είσαι τακτοποιημένο με τον εαυτό σου, να είσαι ήσυχο με τη συνειδήσή σου και να αναπάβεσαι με τη ζωή που κάνεις και τον μικρό κόσμο, τον οποίο έχει δημιουργήσει. Και να σου είναι σχεδόν άχρηστο ο Θεό. Να είναι τόσο χρήσιμο όσο να σε επιβεβαιώνει για το πόσο σημαντικός και καλός είσαι τότε είσαι μακράν της αγιότητας μάλλον δε είσαι μέσα στην κόλαση στη γέναν του πυρός συνεπώς λοιπόν αυτό που καθιστά στην πνευματική ζωή την έννοια της αγιότητας και της ηθικής ζωής του ηθικού βίου του ήθου, είναι τελείως αντίθετο με το ήθος του κόσμου που προσμετρά τα πράγματα με ένα μέτρο, μια μεζούρα με μαθηματικούς όρους Αριθμεί τι αρετές τα παραπτώματα βγάζει λοιπόν το αποτέλεσμα και σου λένε πόσο καλός είσαι εδώ είναι έξω από αυτό το πλαίσιο εδώ η αγιότητα προσμετράται με την ποιότητα τι του φρονήματος της καρδιάς δηλαδή τι όνομα κυριαρχεί στην καρδιά μα και πού είναι αποφασισμένη να δοθεί η καρδιά μα. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Με αυτή την έννοια λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε για παράδειγμα χθες είχαμε τη Μαρία την Αιγυπτία, πόρνη, μεγάλη πόρνη, 17 χρόνια στην πορνία και χωρίς χρήματα και η μετάνοια της να μας κάνει να την έχουμε υπόδειγμα μετάνοιας. Και να, περάσουν, να περνάνε τόσοι αιώνε και να την έχουμε στην Εκκλησία Πέμπτη και, και την Ιστορία να την τιμούμε και στη μία η Απριλίου να τιμούμε για τη μνήμη τη. Να έχουμε τον Απόστολο Παύλο που ήταν διώκτη και βλάσιμο και να Απόστολο Εθνών. Να έχουμε τον άλλο να είναι Αρνητή, τον Πέτρο και να, καθορι, να είναι αυτό στι θύρε του Παραδείσου. Να έχουμε τον άλλο Αλιστή και να είναι ο πρόσφυγα στον Παράδεισο. <ΣΣΣΣΣΣ> αυτό είναι ανατροπή. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Από τη μια έχουμε την, έχουμε, θα δούμε την ε, μεγάλη τρίτη. Την πόρνη να αποδέχεται τον διδάσκαλο και το μαθητή να αρνείται τον διδάσκαλο. Άρα κανεί δεν μπορεί να είναι εξασφαλισμένο και σίγουρος Το θα βρει εδώ να το δούμε λίγο. Να δείτε τι ωραία που το λέει τη μεγάλη τρίτη. Δέστε τι λέει για να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε σιγουριά για κανέναν. Δεν μπορούμε να ξέρουμε την ιστορία κανενός, δεν μπορούμε να ξέρουμε και να προβλέψουμε τη διαδρομή κανενός και άρα είναι άκυρη οποιαδήποτε κρίση μας. Αν κρίνουμε κάποιον άνθρωπο και χρόνο είναι μια πάτη και δεν ξέρουμε την προηγηθία σα ζωή του και τη συνέχεια της ζωής του. Και όλη η κρίση είναι τελείως ανόητη γιατί δεν ξέρουμε την εξέλιξη του ανθρώπου. Θα μπορούσαμε να κρίναμε τη μέρη την Αιγυπτία όταν στην πόρνη ήταν μια μεγάλη πόρνη και χειρότερη της, των Ιεροσολύμων. Θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Και τώρα γιατί τη λέμε Αγία, Όσοι την κατέκριναν τότε ήταν ψεύτε. Πρόσβαλαν τον εαυτό του και πρόσβαλαν την χάρη του Θεού που άλλαξε τον άνθρωπο. Άρα δεν πρέπει για κανέναν απολύτω τίποτα. Δεν σε τι λέει λοιπόν στου ένου τη Μεγάλη Τρίτη, το Εσπέρα, ότι η Αμαρτωλό προσέφερε το Μύρον τότε ο μαθητής συνεφώνει της παρανόμεις. Συμφωνήσουμε του παρανόμους. Ημένα έχερε καινούσα το πολίτιμον. Ο δε έσπευδε πολύσε τον ατίμητων. Αυτή το δεσπότην επεγίνωσκε. Ούτως του δεσπότου εχωρίζετο. Αυτή ηλευθερούτο. Και ο Ιούδας δούλος εγεγόνη του εχθρού. Δεινών ηραθυμία. Μεγάλη η μετάνια, η μηδόρισε σωτήρ, ο παθών, η περιμόν και σώσον ημάς. Είδατε, λοιπόν, τι ιστορία υπάρχει στην πνευματική ζωή. Είναι μεγάλη η διαδρομή που υπάρχει μέσα στην καρδιά μας. Δεν μπορεί ε, ο, ο, ο άνθρωπος που αληθινά μπήκε σε μια πνευματική διαδικασία δεν μπορεί να έχει ανιαρή ζωή. Δεν μπορεί να περνάει στη ζωή του χωρίς περιεχόμενο και να βαριέται. Εκτό αν έχει νεκρώσει και την καρδιά του, τις αισθήσει του και ευβολεύεται σε μια κατάσταση, αν πραγματικά είσαι σε ανησυχία, καθημερινά δέχεσαι αποκαλύψεις. Καθημερινά σου δίνονται δυνατότητε. Καθημερινά είσαι σε εγρήγορση. Και, πραγματικά, και καθημερινά βρίσκει μπροστά σε εκπλήξει. Και εκπλήσει και του γύρω σου. Εάν δηλαδή και εμεί ήδη είμαστε ανιαροί για του γύρω μα, δεν πάμε καλά. Ο χριστιανό πάντα να διαφέρον τους ανθρώπους γύρω Του. Δηλαδή είναι μία διαρκής έκπληξη. Ακόμη και στην αμαρτία και στη μετάνεια και στην αναζήτηση βλέπεις ότι έχει μία ζωντάνια. Έχει μία όρεξη για τη ζωή. Ακόμη και με το Θεό τα βάζει. Εμείς ότι με το Θεό δεν θέλουμε να τα βάλουμε. Γιατί θα χάσουμε το μέσον. Για να εξασφαλίσουμε το αγαπημένο μας πρόσωπο να διασφαλίσουμε τα κεφάλια στι τράπεζες μας και να έχουμε και την υγεία μας. Είμαστε χαζί να τα βάλουμε με το μεγάλο αφεντικό. Είμαστε τόσο αδρανοποιημένοι. Ενώ ο, άνθρωπο, ο Θεός θέλει ακόμα να τα βάλουμε και μαζί Του. Να παλέψουμε μαζί Του. Να συγκρουστούμε μαζί Του. Όχι γιατί δεν Τον θέλουμε. Γιατί αληθινά Τον θέλουμε. Και επειδή, μια σχέση, επειδή θέλουμε, θέλουμε να είμαστε τίμοι. Θέλουμε να είναι ειλικρινή σχέση. Ζωντανή σχέση, πώ λέμε όταν ένα ζευγάρι δεν πάει καλά, πώ φαίνεται αυτό. Έχουν προβλήματα και λένε εντάξει, όλοι τα έχουμε, τι να κάνουμε, α τα σιωπήσουμε τώρα. Που λέμε ότι είναι αδύνατο, α βρούμε, οπότε άστα στην πάντα, τι να συζητά τώρα. Και αρχίζει η σχέση και φθύρεται και χάνεται. Έτσι και με τον Θεό. Λοιπόν, δεν είναι γιατί πιστεύουμε στον Θεό, δεν τα βάζουμε μαζί του, επειδή δεν πιστεύουμε, τα βάζουμε τον Θεό. Τα βάζουμε όταν έχουμε ελπίδα ότι κάτι θα γίνει. Άρα. Η σύγκρουση μα με τον Θεό δηλώνει την πίστη μα στον Θεό. Η, α, η, η κατάσταση όπου δεν, ε, νιώθουμε ε, να, α, να μην αντιδρούμε ενώπιον του Θεό δείχνει την απιστία μα. Λέμε τώρα εντάξει, ε, είμαστε χριστιανοί, βαφτιστήκαμε και, να, και, και να, το, ε, ένα τη χειλή αλήθεια, ε, κάτι θα κερδίσουμε. Και να υπάρχει ο Θεό και να είναι ίδιο ε, τη χειλή, καλά είναι, α κάτσουμε τότε τα πράγματα. Αλλά όχι να ρισκάρουμε 999, τι θα γίνει, θα χάσουμε τη ζωή μα όποτε τα πράγματα τα αφήνουμε σε αυτή την ησυχία λέει λοιπόν ο Άγιος Χριστόστομος ποια όμως είναι η ρίζα της απογνώσεως η ραθυμία, μάλλον όμως όχι μόνο ρίζα θα την ονόμαζε κανείς αλλά τροφών και μητέρα όπως η σταέρια γενάμενος κόρων η φθορά αυξάνεται όμως αυτή πάλι από τους κόρου έτσι και εδώ γεννάμεν ραθυμία την απογνώση Τρέφεται όμω αυτή πάλι από την απόγνωση. Η απόγνωση τρέφει τη ραθιμή και αντιστρόφος. Και με το να παρέχουν οι μία στην άλλη την καταραμένη αυτήν αλλοξυπηρέτησιν προσλαμβάνουν δύναμη μεγάλην. Αν λοιπόν κανείς κόψει την μία εκ των δύο θα εμπορέσει να νικήσει και την άλλη. Διότι ούτε ο μία θυμών θα εμπορούσε να περιέλθει από της ούτε αυτός που τρέφεται με Χριστάς ελπίδας και δεν απελπίζεται δια τον εαυτών του, θα μπορούσε να υποπέσει ποτέ η ζευγαριά. Αυτήν λοιπόν την διάδαν διάλυσε την και θράψε το ζυγόν της δηλαδή των ποικίλων και βαρύν λογισμών. Διότι είναι μια μορφή ο λογισμό, ο συνδέοντη διάδαν τα αυτήν, αλλά πολύ, πολύ ειδή και ποικίλο. Και συνεχίζει ο Αϊφτόστομο καθότι λέει. Το να αμαρτήσει κανείς ίσως είναι ανθρώπινο το να παραμείνει όμως στην αμαρτία τούτον δεν είναι καθόλου ανθρώπινο αλλά εντελώς σατανικών και σατανικών γιατί άνθρωπος ακριβώς οδηγείται στην την και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Εγώ, εδώ είναι και εδώ το... Δημήτρη έτσι είσαι? Ρίξτο. το θέμα το νηματικό, να μην Είναι, είναι που αυτό να χρησιμοποιήσει καλό και να σε προσεγγίσει και στο τέλος, μετά που και πολύ καιρό, το καλό αυτό να είναι να την δηλαδή, υποκρισία του κεντατικού. Αυτό είναι το κόλπο του. Μόνο τι κάνει. Εντάξει. Λοιπόν, αυτάς έχουμε λοιπόν υπόψη και μεγάλη μας ελπίδα και μεγάλη μας παρηγοριά είναι η μετάνοια και είναι τρόπο ζωής μας. Όλη μας η ζωή να έχει ως δίκτυν τη μετάνια και με τη μετάνοια μπορούμε να ζήσουμε και τα μυστήρια του Θεού όπως πραγματικά μας τα χαρίζει ο Θεός. Θα θέλαμε δύο-τρία πραγματάκια να πούμε για τη Μεγάλη Εβδομάδα που έρχεται να δούμε τις μέρες αυτές κάποια πράγματα. Καταρχήν, θα δούμε από τα κοντάκια κάθε βράδυ των ημερών της Μεγάλης Εβδομάδας κάνουμε τον όρθρο της επόμενης μέρας. Και στον όρθρο αναφέρεται το συναξάρι, το κοντάκιο δηλαδή αναφέρεται τι γιορτάσουμε κάθε φορά, τι μνήμη έχουμε. Τη μεγάλη, για παράδειγμα, Δευτέρα αναφέρεται στην παραβολή των 10 Παρθένων που κατά τον Άγιο Χρυσόστομο, μας ε, προσπαθεί να μας διεγείρει ε, η Εκκλησία στην ελεημοσύνη αλλά και στην εγρήγορση. Τις τρεις πρώτες μέρες ο Χριστός προτείνεται ως νυμφίος. Είναι η ακολουθίες του νυμφίου. Και Αναφέρει η παραβολή των 10 Παρθένων, που είναι η υποδοχή του νεφείου, έτσι δεν είναι. Ε, και μα λέει ότι χρειάζεται να είμαστε σε γρήγορση. Πάλι αναφέρεται στην ραθυμία και λέει: Τι ραθυμεί, Αθλία ψυχή μου, τι φαντάζει ακέρο με ρημνά, αφελεί, τι ασχολεί προ τα ρέοντα, τι ωραίο, τι, ωρα, τι ασχολεί προ τα ραίοντα. Εσχάτη ώρα, έστια πάρτιν, και χωρίζεστε μέλομεν τον εντάφθα, έω καιρών και κτημένοι ανάνυψων κράζουσα. Να, επειδή τελειώνει η ζωή, θα φύγει η ζωή μα, μην ασχολούμαστε με τα καθημερινά, με τα ρέοντα, με αυτά που φεύγουν. Και να έχουμε συνείδηση αυτού του πράγματος και να πούμε: Η Μάρτι Κάση, Σωτήρ μου, μη εκόψει με ω περτινάκαρπον σικίν, αλλά ω εύσπλαγνο Χριστέ, κατηκτήρισον φόβο κραυγάζουσα, μη μείνομαι έξω του νυφόνο Χριστού. Μετά τη μεγάλη Τρίτη το απόγευμα, το βράδυ δηλαδή, έχουμε τη μνήμη αυτού που είπαμε και προηγουμένω, τη πόρνη γυναικό. Λέει, η πρώην άσωτος γινή, εξέφνης σόφρον όφθη. Μισήσασα τα έργα της εσχράς αμαρτίας και η του σώματος, διεν την ασχήνη την πολλήν και κρίσιν της κολάσεως, ειν υποστόσιν πόρνη και άσωτη, όμπερ πρώτος πέλο και πτωούμε, αλλά εμένο τη φαύλη συνηθία ο άφρον. Ενώ υπάρχουν τόσα πράγματα, έχω μένω στη συνήθειά μου, η πόρνη δεν γίνει και πτωηθήσα και σπουδάσα σαν ταχύ. Ήλθε βόσα προς το λιτρωτή, φιλάνθρωπε και κτήρμον. Εκ του βορβόρου το έργων μου ρίσεμε. Και είναι σημαντικό που αναφέρεται αυτό στην ακολουθία του νηφίου, γιατί αυτό ο νηφίο δεν προσβάλλεται με το να συνάψει σχέση με την πόρνη. Δεν είναι προσβολή του νηφίου το να. Σχετίζεται το να ανιφεύεται την πόρνη ψυχή, αλλά είναι τιμή για την πόρνη ψυχή να έχει τέτοιον εραστή, λέει ο Γιατί αληθινόν, ίδιον του αληθινού εραστού είναι να μην θίγεται με την βρωμιά του αγαπώμενου προσώπου και όχι να μολύνεται από τη βρωμιά, αλλά να αποκαθιστά την παρθενία στην πόρνη ψυχή. Ο αληθινό έρωτα είναι αυτό. Ο κοσμικό έρωτα είναι πω πό, με απάτησε. Δεν θέλω το δω, δεν θέλω να τη δω. Μακριά. Πό, πό, το βρωμιάρι. Πόσε σχέσει είχε πριν. Πάτε με, δεν μπορώ, Είχε δέκα άνδρε πριν. Πάω, και εγώ δεν είχα κάνει μία. Και αρχίζει ο άνθρωπο και υπολογίζει πόσο άγιο είναι και πόσο άγιο είναι ο άλλο. Είναι έξω από αυτά τα πράγματα η σχέση αυτή πνευματική. Δηλαδή η αγάπη ξεπερνάει την ιστορία του ανθρώπου. Την υπερβαίνει και τη θεραπεύει. Γιατί είναι ο του δικός μας, είναι ο του ο δικός μας που θέλουμε κάτι που να ανταποκρίνεται στην αρετή μας, στις ικανότητές μας ή στις δυνατότητές μας. Ε, δεν είναι ο εραστής. Και παίρνει, λέει, την πορή και την καθιστά παρθένων, λέει κάπου ο Άγιος Χρυσόστομος. Λοιπόν, η οποιαδήποτε υπόθεση πτώσης και μολυσμού της καρδιάς μας εφόσον να αγγίξει το έλεος και η χάρη στο Θεό αποκαθίσταται η, η παρθενή της ψυχής τι είναι παρθενία τι είναι πορνεία πορνεία είναι να μην δώσω στην ψυχή μου αυτό, που πραγματικ... αυτό για το οποίο πραγματικά δημιουργήθηκε δηλαδή να είμαι έξω από το λόγο ύπαρξής μου Ο Θεός να με έχει φτιάξει για τα υψηλά Λόγος ύπαρξής μου να είναι ο Θεός Και εγώ να έχω επικεντρωθώ, να έχω επικεντρωθεί στα χρήματα Στη δόξα Αυτό είναι η πορνεία Να έχω επικεντρωθεί σε μια, μια ζωή τελείως άσχετη Να μην έχω νόημα στη ζωή μου Όταν λείπει το νόημα από τη ζωή μου τότε ζω εν πορνεία Τι είναι παρθενία όταν ξεκαθαρίσω για την ψυχή μου αυτό για το οποίο δημιουργήθηκα και έχω αφοσιωθεί σε αυτό. Η αφοσίωση μου, ο αποκλισμός της υπάρξιός μου σε αυτό για το οποίο δημιουργήθηκαν επαρθενεία. Οτιδήποτε παρεμβαίνει, παρεμβάλετε μολύνει αυτή την αφοσίωση μου αυτό για το οποίο η πορνεία. Άρα καταλάβατε πόσο σχέτικα είναι τα πράγματα. Εμείς κρίνουμε τα πράγματα σε ένα πλαίσιο τελείως ηθικιστικό που πολλές φορές δεν έχει σχέση καθόλου με το πρόσωπο του Χριστού. Παρθερία της ψυχής λοιπόν είναι να διαφυλάξω την ακαιρεότητα της καρδιάς μου. Να διαφυλάξω την ακαιρεότητα του πόθου της καρδιάς μου δηλαδή να διαφυλάξω για την καρδιά μου αυτό για το οποίο δημιουργήθηκε. Παρκάτω λοιπόν την αγία, την, την Μεγάλη Τετάρτη το βράδυ όρθρο Μεγάλης Πέμπτης, τι εορτάζουμε. Την αγία και μεγάλη Πέμπτη, η τα πάντα καλώς διαταξάμνηθεί οι πατέρες αλληλοδιαδόχος» εκτε των Θείων Αποστόλων και Ιερών Ευαγγελίων παραδεδόκα συνήμη τέσσερα την τον των Ιερών τον των μυστικών δείπνων δηλαδή την παράδοση των καθυμάστων φρικτών μυστηρίων την υπερφιάν προσευχήν και την προοδοσίαν αυτήν η... η Ορθοδοξία έχει αυτό το μεγαλείο και τα πιο ασήματα πράγματα τους δίνει μια Έπνευση θεϊκή είναι όπως κάποτε στο θαβόριον φως που τι λέει και τα ημάτια των μαθητών εγένοντα λευκά ως ο ήλιος δηλαδή και τα ρούχα αγιάζουν και το σώμα μας αγιάζει όλη η υπαρξή μας αγιάζει και όλα είναι μια μνήμη και μια παρουσία Θεού Δεν λέμε, α, το κήρυγμά μας είναι καλό και φαντασιωνόμαστε Θέλουμε και ψωμί και κρασί εμείς, θέλουμε και σάρκα για να ζήσουμε Δηλαδή όλη μας η ύπαρξη μετέχει της αγάπης του Θεού Μα αυτή είναι λοιπόν και τον Ιερό Νιπτήρα γιορτάζουμε Για ποιο λόγο, ο Ιερός Νιπτήρας είναι συμβολισμός της ταπείνωσης του Χριστού Είναι συμβολισμός ότι μας διεκόνησε ο Χριστός Μας έμαθε κάτι πολύ ότι δεν ήρθε να διακονηθεί, αλλά διε, να διακονήσει. Και μας είπε έτσι να κάνουμε και εμείς στους άλλους. Δηλαδή να νύπτουμε του πόλας των αδελφών μας. Αυτό είναι μια στάση ζωής. Για μας λοιπόν δεν είναι ένας ανόητος συμβολισμός ή μια παραξενιά να γιορτάζουμε την ηρώνη πτήρα. Το μυστικό δείπνον. Την παράδοση του μυστήριον είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού Εάν η εκκλησία μα στηριζόταν στην αγιότητά μας είναι χαμένη από χέρι Άστεριζόταν στηριζόταν στα κηρύγματα θα είχαμε 300.000 εκκλησίες ο καθένα ούτε του κατέβαινε θα το έλεγε φωτισμό Θεού, Άγιο Πνεύμα, αναγέννηση, αναγέννηση και θα φτιάχνει μια εκκλησία Αλλά πως στηριζόμαστε στο σώμα και το αίμα του Χριστού στην Αγία Τράπεζα το παραδεδομένο μυστήριο το σώμα του Χριστού Όποιος παπάς και αν λειτουργήσει Όσοι χριστιανοί και αν μετέχουν Δεν τελούν το μυστήριο αυτό, Αλλά το Άγιο Πνεύμα Και το σώμα και το όμα του Χριστού είναι ίδιο Σε όλες τι εκκλησίες που τελείται Και είναι ο Χριστός που δεν επιδέχεται πλάνη Και αυτό είναι που μας διαφυλάσει την ενότητα Είναι αυτό που μα εξαγιάζει δεν γινόμαστε, δεν είμαστε μεταξύ μας ενωμένοι γιατί ξέρεις έχουμε, ε, έχουμε κοινών πνευματικών ε, ε, έχουμε ωραία κηρυγματάκια και συμφωνούμε στις ιδέες μας και ψυχολογικά αχ, η αδελφούλα μου, η αδελφούλη μου και η ομάδα μας είναι καλή και το κατηχητικό μας και τι καλά και τι γλυκά και δεν είμαι μόνος και έχω επιτέλους κάποιος ανθρώος μπορεί να συμπροσεύχομαι είναι κάτι που πολύ πιο δυνατό Ο άνθρωπος που κινεί το σώμα και το αίμα Χριστού Εκείνη τη στιγμή είναι με τον Χριστό Και με όλη την οικουμένη Γίνεται σύσσωμος και σύνεμος με τον Χριστόν Και κατ' επέκταση με κάθε ελάχιστον αδελφόν Εφόσον πραγματικά συνειδητοποιεί το μυστήριο Και είναι απλώ μια τυπική μαγική πράξη για τον ίδιο Και τότε έχει ένα πνεύματι Αγίο Την δυνατότητα να αυτή να είναι με τα σύμπαντα και είναι ευθύνη δική του καθημερινή άσκηση αυτό που του δόθηκε να το ενεργεί, να το ενεργοποιεί. Μας δίδεται η δυνατότητα με την Θεία Κοινωνία, με τη μετοχή μας στο σώμα και το θέμα του Χριστού να είμαι με τα σύμπαντα. Αλλά άσκηση καθημερινή είναι κατά πολέμης της φυλαυτία μας ο τρόπος αυτό που μας δίνεται να ενεργεί. Και είμαστε σε συνδυαρική δράση με τον αδελφό μα. Δεν είναι μαγικά κάποιο που κοινώνει σε ζωή των Χριστών. Τότε γεννάται η ευθύνη και η άσκησή του να διαφυλάξει το δώρο. Και το κύριο στοιχείο που διαφυλάσσουμε το δώρο του Χριστού είναι η ενότητα. Όχι με αυτόν που συμφωνούμε και με αυτόν που διαφωνούμε. Πώ γίνεται αυτό, όταν η καρδιά μα γίνεται η χώρα του αφορείτου, περιχωρείται και χωρεί τα σύμπατα. Για κάποιο λείπει, τότε πάσχει η Θεία κοινωνία. Πάσχη κοινωνία που είχαμε. Την υπερφυάν προσευχήν πόσο σημαντικό είναι, και την προδοσία αυτήν. Μέχρι την προδοσία γιορτάζουμε. Αυτά και αν είναι η παλαβουμάρα. Λοιπόν, μετά την μεγάλη Πέμπτη, το πρωί, τη μεγάλη Πέμπτη το πρωί, στην λειτουργία του μεγάλου Βασιλείου, λέει. Οδοι υπερβάλλουσαν αγαθότηταν. Τι ωραία που το λέει. Οδον αρίστην. Ποια μας δείχνει οδον αρίστην. Την ταπείνωσιν υποδείξα. Αυτό που είπαμε και πριν. Εν του πόδας των μαθητών. Και μέχρις σταυροῦ και τα κατά βάζ ημιν Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Πάντως, αν παίρναμε τη μεγάλη εβδομάδα αυτό το βιβλίο και όλο το χρόνο, τον χρόνο το ανοίγαμε που και που και παίρνουμε όλο και κάτι. Θα άλλαζε η ζωή μα. Αν θέλουμε ένα δείκτη ζωή και θέλουμε λόγου ζωή, λέει κάποιο: πετε μα, πάτε ρε, λόγω πνευματική! Να σα πούμε, άνοιξτε το βιβλίο αυτό. Και θα δείτε όλο το θησαυρό τη εκκλησία μα. Τη μεγάλη λοιπόν Παρασκευή, δηλαδή το μεγάλη, τη μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, τη Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, τα άγια και σωτήρια και φρικτά πάθη του κυρίου και Θεού και σωτήρωση μόνη του Χριστού επιτελούμε. Τι γιορτάζουμε, τους επτισμούς, τα ραπείσματα, τα κολαφίσματα, τα σύββρις, τους γέλωτας, την πορφυρά χλένα, τον κάλαμο, το σπόγκο, το όξος, τους ύλους, τη λόχη. Και προπάντων το σταυρόν και το θάνατον, Άδει μα εκών κατεδέξατο, έτη δε και την του ευγνώμονος ληστού, του συσταυρωθέντο αυτό σωτήριο εν το σταυρό ομολογίαν. Αναφέρονται λοιπόν τα καλαφίσματα, η εμ, εμπτυσμοί, οι ύβρις, γιατί όλα αυτά για μας. Τι ποια είναι η χαρά δική μας. Το καύχημά μας, το καμάρι μας, εμάς, είναι αυτά. Γιατί, γιατί καυχόμεθα, για, το, για τους ύβρις, για τα καλαφίσματα, για τη χλένα, για τον κάλαμο. Γιατί, γιατί αυτά όλα είναι τεκμήρια του μεγέθους της αγάπη του Θεού. Όταν θέλει κάποιο να δείξει πόσο τον αγαπάει κάποιο, λέει: Πάτρε, ξέρει πόσο με αγαπάει, Πόσο θυσιάζεται για μένα, Τι δώρα μου κάνει, Και αναφέρει τα δώρα που του κάνει. Αυτά είναι τα δώρα του Θεού για μα. Αυτά είναι τα καυχήματά μα. Είναι η έπαινή μα. Γι' αυτό εμεί χαιρόμαστε. Γι' αυτό τιμούμε mm. όλα αυτά τα πράγματα. Και λέει: Και τέλο των σταυρών και των θάνατων. Τα οποία, και έτσι, τι λέει, Και ταυτόχρονα αμέσω αναφέρει. Και τους καρπούς αυτής της θυσίας, αυτού του Σταύρου, ποιού, την γιορτάσουμε και του ευγνώμονος ληστού του συσταυροθέντος τη Σωτήριου ομολογία. Να λέει. έγινε ο Σταυρός και εντάπτειο το αποτέλεσμα. Η Σωτήριος ομολογία το μνήσθητο ίδιο Βασιλεία, τον έβαλε στον παράδεισο. Μας δίνει και μας μας ανοίγει δρόμους για αυτή τη δυνατότητα. Αυτά όλα βεβαίως, ο Σταυρός του Κυρίου μας, είναι αυτό που δεν αντέχει στη λογή του κόσμου. Δεν μπορεί να σαν που είναι έξυπνος να καταλάβει αυτά τα πράγματα. Θα δώσει μια ερμηνεία κοινωνιολογική, μια ψυχολογική και μια έτσι έξυπνη προσέγγιση με το μυαλό του. Αλλά δεν μπορεί να βιώσει αυτά τα μυστήρια του Θεού αν ο άνθρωπος δεν έχει τον φωτισμό του Θεού και πότε τον έχει όταν είναι συντετριμένος ο άνθρωπος... ...όταν είναι σε κατάσταση πόδου ο άνθρωπος... Όπως λέει κάπου και ο Ισάκος Σύρος... ΚΑι ου δυνατόν χωρίς παραχωρήσεις τον πειρασμό, γνώνει μάς την αλήθεια... Χωρίς τους πειρασμού λέει, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε την αλήθεια... Και ου δυνατόν, χωρίς παραχωρήσεις τον πειρασμό, γνώνε την αλήθεια... Γιατί λέει η αλήθεια δεν είναι μια θεωρητική γνώση που την αποκτά κανείς με την νοητική λειτουργία της αφομοιώσεως ορισμένων μορφωτικών αγαθών. Δεν είναι μια διανοητική αφομοιώση κάποιων ιδεών, κάποιων σκέψεων, κάποιων διαβασμάτων που κάμαμε. Η αλήθεια λέει είναι η βίωση της γνώσεως. Η αλήθεια είναι η βίωση της γνώσεως και λέει όμως η γνώση η αλήθεια είναι γέννημα των πειρασμών οι πειρασμοί γεννούν τη γνώση και η αλήθεια είναι η γεύση της γνώσεως δηλαδή οι πειρασμοί οδηγούν στην αλήθεια είναι πολύ σημαντικό αυτό αυτά είναι αξιωματικές θέσεις στον πατέρα μας μέσα από την προσωπική τους βίωση ουδέποτε λέει μανθάνει ο άνθρωπος τη δύναμη την θετική εν αναπαύση και εν πλατισμό Δηλαδή, μέσα στο χαβαλέ, μέσα στην οχελικότατα, μέσα στην αδράνεια, μέσα στην αφασία, μέσα σε μια κατάσταση κακή αναπαύσεω. Δεν μπορεί να κάθεσαι σταυρο, σταυροπόδι και διάβασα να βιβλία και γνώρισε τον Θεό. Δεν μπορεί να κάθεσαι σταυροπόδι και να κάθεσαι σταυροπόδι και διάβασα όλου του πατέρε και γνώρισε τον Θεό. Δηλαδή, δεν μπορεί να αναπαύσει και πλατισμό να γνωρίσουμε την αλήθεια. Η αλήθεια λέει γνωρίζεται, είναι γέννημα των πειρασμών. Γέννημα δηλαδή των θλίψεων. Γεννα τον εκκούσεων και ακούσει πυρασμό. Και αυτή η γνώση λοιπόν, η γεύση των πειρασμού στη γνώση. Και η αλήθεια είναι η γεύση τη γνώση. Για να φτάσει κανεί την αλήθεια πρέπει να γευτεί την γνώση. Για να γευτεί τη γνώση πρέπει να πειράσει από το καμίνο των πειραστών. και ηπομένη εκεί. Γι' αυτό λέει, εάν επιθυμεί κανεί να μάθει την ύψει στη γνώση. Πρέπει να γνωρίσει προηγουμένως την θετική αξία των θλίψεων και των δοκιμασιών. Λέει κάποιο Άγιος Ισάκος Ήρους «Εκτός του εισελθήν εις πειρασμούς τη σοφία του πνεύματος μη τη κτίσετε. Δεν μπορεί κανείς να αποκτήσει την σοφία του πνεύματος γιατί δεν εισελθεί εις πειρασμού. Και τί της γνώσις Λέει, ρωτάει και απαντάει αίσθηση τη ζωής της αθανάτου αυτή είναι η γνώση η γνώση δεν είναι μια αντικειμενική άποψη αναλυτική ερμηνεία κάποιων πραγμάτων όπου προσπαθούμε να συλλάβουμε το θείο και να το ερμηνεύσουμε η γνώση λέει είναι αίσθηση της ζωής της αθανάτου και τι έστηλει λέει η ζωή η αθανατός αίσθηση εν Θεό η αίσθηση του Θεού ότι εκ της συνέσεως η αγάπη η δέκατα Θεο γνώσης βασιλεύσε στι πασών των επιθυμιών όλων των επιθυμιών ανωτέρα είναι ακριβώς οι γνώσει του Θεού και λέει πως η και την αγάπη με τη γνώση αυτό είναι πιο σημαντικό ακόμα Λέει η αγάπη γέννημα εστί της γνώσεως και η γνώσις γέννημα εστί της υγείας της ψυχής η υγεία της ψυχής εστί δύναμις ή της εκ της υπομονής της μακράν γέγονε δηλαδή με την πολύ υπομονή των πειρασμών η σωστή υπομονή γεννά την υγεία την ψυχής την ισορροπία της ψυχής και αυτή η υγεία της ψυχής γεννά τη γνώση και η γνώση γεννά την αγάπη δεν μπορείς να αγαπάς αν δεν γνωρίζεις χωρίς γνώση δεν υπάρχει αγάπη και, οι και η γνώση είναι κατάσταση μέσα από του πειρασμού. Και η γνώση και η αλήθεια είναι γεύση τη γνώση. Λοιπόν, η γνώση οδηγεί και στην αλήθεια και στην αγάπη. Αν θα μπορούμε περιληπτικά να τα πούμε, η αγάπη, η αλήθεια και η γνώση είναι ένα και το αυτό είναι. Δεν μπορεί να έχει γνώση και να μην είσαι αγάπη. Δεν μπορεί να έχει γνώση και να μην είσαι στην αλήθεια. Δεν μπορεί να έχει αλήθεια και να μην έχει αγάπη. Δεν είναι χωριστά η αλήθεια και η αγάπη δεν μπορεί να έχεις αγάπη και να μην έχεις γνώση η αγάπη σου γίνεται γνώση όλα αυτά είναι ένα μείγμα είναι μία ενότητα που στην ουσία είναι αίσθηση του Θεού η οποία αίσθηση του Θεού γίνεται μέσα από τους πειρασμούς και ακούσιους και ακούσιου. αυτή είναι η χαρά των θλίψεων αυτά λοιπόν είναι μέσα στο πνεύμα του νοήματος του Σταύρου του Κύριου μας <coughs> κάπου λέει ο Αβάσι Σακ, δέστε και να καταλάβετε λέει διδάσκει ως τίποτε άλλο δεν μπορεί να λειτουργήσει το μοναχό. Εσεί, πέστε το, Χριστιανόποιο, θέλετε από το δαίμονα τη υπερηφανεία και τη πορνεία. Από τι λέει δεν μπορεί να το Νο, ελευθερώσει. Εκτό λέει από την άσκηση μια κοινωνική αποστολή. Τι σημαίνει αυτό. Τι εννοεί εδώ. Δεν μπορεί να ελευθερωθούμε από την υπερηφάνεια και την πορνεία. Δύο χοντρά αμαρτήματα, δύο χοντρά πάθη. Εκτό από, από, από την άσκηση μια κοινωνική αποστολή. Τι σημαίνει ο άνθρωπος δει που περιποιείται ασθενής και κατατυχθέντας εν τη θλίψη της αρκός αυτοίς που είναι θλιμμένοι, καταπονημένοι άνθρωποι αναπληρώνει λέει, με αυτόν τον τρόπο πολλές πνευματικές προσπάθειες που θα χρειάζεται ο άνθρωπος να καταλάβει για να απαλλαγεί από τις συνοχλήσει του πονηρού λοιπόν, από τι λέει ο άνθρωπος από τη συνοχλήσει του πονηρού από το να μετέχει των ασθενειών τον παθόν τον ανθρώπο με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος συντρίβεται ταπεινώνεται βιώνει την ασθένεια βιώνει τον πόνο <coughs> και μπράκτος δε αναφέρει ο Άγιος ο Αβάσισάκ και ένα τρόπο <coughs> μην μισήσεις λέει των αμαρτωλών πάντες γαρεσμένοι υπεύθυνοι όλοι είμαστε υπεύθυνοι ανεξάρτητα αν φαίνεται ή δεν φαίνεται αυτό και αν δια των θεών κινείσαι κατά αυτού αν, θέλεις, αν, αν δηλαδή αποθείων θείων ζήλων κινείσαι προς κάποιον το βοηθήσεις λέει κλάψε υπέρ αυτού και όχι μόνο αυτό αλλά άπλωσο το χιτόνος σου επί των κάλυψε το σκέπασε το και σκέπασε αυτό και αν δεν μπορείς να αναλάβει εσύ τις αμαρτίες του και να βιώσεις αντα την αισχήνη της ενοχής του Δέστε όχι απλώς να τον ανεχθείς να το κατακρίνεις να βιώσεις yeah. την αισχήνη της ενοχής του ας δεν μπορείς το κάνεις εσύ καλά άλλους αμαρτάνει εγώ θα έχω ενοχές ε αυτή είναι η τρέλα <coughs> λοιπόν τουλάχιστον μην τον περιφρονείς γιατί είναι αδελφός σου ο ασκητής της ερημού λέει φρονεί ότι στις διαπροσωπικές σχέσεις πρέπει να, πρέπει να εκδηλώνεται μια αγάπη βαθιά και πηγαία που μπορεί να σκεπάσει κάθε αδύνατη πλευρά του αδελφού. Έτσι αυτός που αγαπά δεν οφείλει μόνο των αδελφών, αλλά γιατρεύει συγχρόνως και τη δική του ψυχή. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν είναι και ο Απόστολος που διαβάζουμε τη Μεγάλη Παρασκευή το Πορές στην Αποκαθήλωση. Ας τελειώσουμε με αυτό το οποίο είναι συγκλονιστικό σε μια εποχή που ψάχνουμε δύναμη που ψάχνουμε να δανειστούμε ευρώ που ο άνθρωπος ζει την αγωνία του και προσπαθεί να είναι επανίσχυρος να επιβιώσει εκεί τις αγωνίες του και προσπαθούμε να στηριχθούμε κάπου υπάρχει κάτι που τα ανακατεύει όλα δηλαδή εντάξει τις 25 Μαρτίου θα γίνει σύνδρος κορυφή, να πάρουμε τα κεφάλια. τι μεγάλη Παρασκευή γίνεται πυρηνικός όλεθρος Αποκαλύπτει ότι άλλε άλλη εμπειρία ζωή που εμεί είμαστε σε τέτοιο ύπνο που δεν τα καταλαβαίνουμε. Και αυτό ο πυρηνικό όλεθρο, ο πνευματικός όλεθρο που συντρίβει τα δεσμά τη φθορά είναι αυτό ο λόγο του Αποστολού Παύλου. Που λέει το εξή, αδελφοί, ο λόγο του Σταυρού τη μεν απολυμμένη μορία εστί. Α πούμε, αυτού που είναι χαμένοι, που δεν μπήκαν στο πνεύμα του Θεού είναι τρέλα. Τη η ημιν δύναμη Θεού Εστί. Είναι δύναμη Θεού, σε αυτούς που έχουν ξυπνήσει μέσα στο πνεύμα του Θεού. Γέγραπτε γάρ, γιατί γράφτηκε. Απολό την σοφία των σοφών και τη σύνεση το συνετών να θετήσω. Δηλαδή, πού, δεν στέκεται καμιά σοφία των συνετών. Λέει, πού σοφός, πού γραμματεύει, πού συζητητή του αιώνο τούτου. Λοιπόν, πού σοφός, πού γραμματεύει, πού... εμεί λοιπόν, γιατί. Θαυμάζουμε, γιατί φθονούμε, γιατί ζηλεύουμε του δυνατού, του σοφού, του πλούσιους, του ισχυρού. Γιατί? γιατί δεν έχουμε αγαπήσει τον Σταυρό του Χριστού. Δεν καταλάβουμε το μυστικό νόημα του Σταυρού. Δεν Και λέμε πόρε, Ε, καλά που είναι και η μεγάλη εβδομάδα, παρακορυφθούμε λίγο. Και δεν καταλάβουμε ότι είναι κατάντια αυτό το πράγμα που στενοχωριόμαστε ίδια πράγματα. Είναι κατάντια. Ποια κατάντια, ότι δεν καταλάβαμε ότι εδώ είναι το φω, εδώ είναι η ζωή. Και λέει ο Απόστολο ουχιε μόρανε ο Θεός τη σοφία του κόσμου τούτου επειδή γάρε τη σοφία του Θεού ουκ έγνο κόσμος δια τη Σοφία των Θεών επειδή με τη σοφία δεν κατάλαβαν τον Θεό ειδόκησαν ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος σώσε τους πιστεύοντας αφού με τα σοφά πράγματα δεν καταλάβαν ε, προσπάθησε με την τρέλα του σταυρού να σώσει τον κόσμο επειδή και οι Ιουδαί σημείωνε τουςοι Θέλανε το Χριστό είναι ο Μεσσίας. Και Έλληνες σοφία τη σοφία Έλληνες. Εμείς δε κυρίσουμε Χριστών εις σταυρωμένων. Ιουδαίες μεν σκάνδαλον έλυσι δε μορία Με Μετά από τόσες σοφίες και τέτοια ελληνική παιδεία που να πει τώρα για σταυρό. Αυτής δε της κλητής Ιουδαίης τε και έλυση Χριστόν Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Και λέει παρακάτω ότι το μωρόν του Θεού σοφότερο των ανθρώπων εστί. Ο πιο χαζός του Θεού είναι πιο σοφός όλου του κόσμου. Και το ασθενές του Θεού ισχυρότερο των ανθρώπων εστί. Βλέπετε γάρ την μόνο αδελφή, αδελφοί ότι ου πολύ σοφή κατά σάρκα ου πολύ, πολύ δυνατή ου πολύ ευγενής αλλά τα μωρά του κόσμου εξελέξα το Θεός είναι του σοφούς κατεσχήνη και τα στενή του κόσμου εξελέξα το Θεός ή να κατεσχύνει τα ισχυρά και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενωμένα. Εξελέξα το Θεό και καταλήγησε, πιο συγκλονιστικό ακόμα. Και τα μη όντα, ή να τα όντα καταργήσει. Όπω μη καυχήσετε, πάσα σάρξη ενώπιου Θεού. Για να μην πενεύετε, απεικάπησε. Κάποιους... Ε, καλά, ήμουν σπουδαίο. Μα τίποτα δεν είχα. Ήμουν, ανύ... ήμουν ανύπαρκτο. Και ό,τι έκανε ο Θεό το έκανε. Είναι δεδομένο αυτό. Γιατί τι ήμουν πριν, ήμουν ανύπαρκτο. Και αυτό που είμαι, τι είναι, είναι όλο του Θεού. Γι' αυτό δεν μπορώ να καφυγόμαι για αυτό το πράγμα, και εδώ είναι που λες ρε παιδάκι, τελικά να με χαζώσει ή καλά. Να είμαι δυνατό ή αδύνατο, φτωχό ή πλούσιο, να έχω σαλέψει τα μυαλά μου ή να είμαι ξυπνάκια. Λε καλύτερα να είμαι χαζό και να μην ξέρετε τι μου γίνεται και να είμαι παραδομένο στον Θεό, παρά να είμαι σοφό και σπουδαίο και δυνατό. Εξ αυτού δε εμεί, εστέν Χριστό Ιησού ω εγενή θυμή σοφία Θεού, δικαιοσύνη και αγιασμό και είναι καθώ καθως γεγραπτε ο καυχομενος εν κυριο καταγγέλω ου καθυπεροχηνου λογου η σοφιας καταγγελω τον μαρτύρο του Θεού. Δεν ήρθα λοιπόν να σας παίξω τον έξυπνο με τον σοφίτη δική μου. Αλλά ότι έκαμε ο Θεός το έκαμε. Αυτό λοιπόν είναι η ανατροπή που είναι κυρίαρχο τη μεγάλη εβδομάδα. Αυτή είναι η χαρά του Σταυρού. Πρώτο Θεός, αν είμαστε καλά και δεν πάμε στο, χρημα... στο Ζωμικό Ταμείο, <laughs> θα είμαστε πάλι εδώ μετά την διακαινήση μου. Δι να τον Αγίον Πατέρον Κύριε Ιησού ο Θεός ημών, ελέησον και